εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Βασιλεύ ο Ουράνι παράτυλ, πνεύμα της αληθίας του Πανταχού πάνω και τα πάντα πληρών ο Θεσσαυρός των Αγανθρών και ζωής χορηγώσεις και ασκήνωσουν και καθάρισουν ημάς απασίες και ηλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών. Τελευταία μας συνάντηση είναι πριν από τα Χριστούγεννα και σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να πούμε μερικά πράγματα για τη γιο ένα στοιχείο ε, ισορροπίας και ένα στοιχείο πνευματικής υγείας είναι αφενός η ικανότητά μας να αποδεχόμαστε την πραγματικότητά μας και ένα δεύτερο ο τρόπος και η ικανότητα να γιορτάζουμε δηλαδή να διαχειριζόμαστε την χαρά πιο δύσκολο από το να διαχειριστούμε την θλίψη είναι η ικανότητα να διαχειριζόμαστε την χαρά και αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους γιατί αν δεν αποδέχεσαι την κατάντια σου, αν δεν αποδεχόμαστε την κατάντια μας, την πραγματικότητά μας, δεν μπορούμε να γευόμαστε και την χαρά. Λέμε ότι γιορτάζουμε, αλλά και μόνο... η μνήμη και η αίσθηση της γιορτής μας προκαλεί μία αναστάτωση πιο πολύ αυτό που μας φέρνει η προσμονή των γιορτών είναι μία μελαγχολία και αυτό γιατί υπάρχει μία αντίφαση του γεγονότο που μαρτυρείται από αυτό το οποίο πραγματικά ζούμε και αν θέλετε κόλαση ίσως είναι αυτό το πράγμα να βλέπουμε την χαρά και να μην μετέχουμε σε αυτή γι' αυτό το λόγο ο κόσμος το σύστημά μας πέρα από τους εμπορικούς λόγους προσπαθεί να δείξει ότι χαίρεται προσπαθεί να δείξει ότι απολαμβάνει τα γεγονότα γι' αυτό τα τελευταία χρόνια είναι εκπληκτικό το ότι τα φωτάκια, το Χριστουγέννο ξεκινούν από την πρώτη του Νεύρη στο τέλος 69 το Πάσχα οπότε όλη αυτή η διαδικασία δείχνει τον φόβο του ανθρώπου να δει την πραγματικότητά του και λειτουργεί αυτό ως ένα παυσίπονο φοβούμεθα την αίσθηση του προσωπικού μας καινού φοβούμαστε την θλίψη και επειδή αδυνατούμε να την ζήσουμε να την αποδεχθούμε, να την διαχειριστούμε, δηλαδή να τη μετουσιώσουμε, να τη μεταμορφώσουμε σε ικανότητα ζωής και χαράς, γι' αυτό παίρνουμε τα παυσίπονα μας. Υποκρινόμαστε τους φωτισμένους, τους χαρούμενους, τους ευτυχισμένους. Δηλαδή όλη η ιστορία μας είναι μια προσπάθεια να στήσουμε ένα σκηνικό χαράς για να μην δούμε τη θλίψη που έχουμε μέσα μας. Αλλά μόλις πάυσει αυτή, αυτή τραγωδία αυτού του σκηνικού της ψεύτικης χαράς βλέπουμε τη γήμνωσή μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή της οικονομίας του Θεού του έργου του δηλαδή ο διεστραμένος παραχαραγμένους τρόπους βίωσης του γεγονότος της αγάπης του Είναι μεγάλη όμως ευλογία το ότι κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα οτιδήποτε γιατί μας υπενθυμίζει την χαρά που δεν έχουμε μας υπενθυμίζει τον λόγο της ύπαρξής μας τον οποίο δεν βιώνουμε που είναι η ικανότητα να γευόμαστε την χαρά που δεν δαπανάται, δεν καταναλίσκεται αλλά και η ικανότητα να μετέχουμε όχι στο ψεύτικο φως αλλά στο ανέσπερο φως όταν θα ακούσουμε δόξα εν Θεό και πηγείς ειρήνη αυτό και μόνο που το λέμε είναι σκάνδαλο όταν θα δούμε στο Πάσχα για παράδειγμα τον υμνογράφο να λέει νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανόστε και γη και τα καταχθόνια», το λέει το στόμα στα τα αυτιά μας και λέμε ποιο φως και ποιά ειρήνη και επειδή αυτό δεν θέλουμε να το πούμε, αρχίζουμε να φωνάζουμε, να πανηγυρίζουμε ψευδό, να χειροκροτούμε, να γλεντούμε για να ξεχαστούμε. Γιατί διαπιστώνουμε ότι σε κάθε γενιά ελάχιστοι είναι αυτοί που ζουν αυτή την πραγματικότητα. Και λέμε τώρα τι γίνεται. Θα δούμε καταρχήν ένα του Αγίου Σινιών του Νέου Θεολόγου που η αλήθεια έχει πάντα μια διαχρονικότητα και δείτε πως περιγράφει τη γιορτή λέει καταρχήν ε, όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του καταλαβαίνει ότι είναι ξένος προς όλα τα επίγεια και Επίσης καταλαβαίνει πως είναι ξένος από όλα τα πνευματικά. λέει λοιπόν, διότι αν είσαι ξένος από τα γήνα, από τα οποία πλάστη και στα οποία διατρίβει και απερνά τη ζωή του πολλο μάλλον είναι ξένος από τα επουράνια, από τα οποία είναι πολλά μακρά και κατά την φύση και κατά την ουσία και κατά τη διαγωγή. Εκείνος δε όπου γνωρίσει τον εαυτόν του ότι είναι ξένος από τα επίγεια και ξέρει ότι και γυμνός εις τούτον τον κόσμο και πάλι γυμνός μέλει να ευγή πως δεν θέλει πενθύσει όταν θα πιστώσεις ότι τίποτα δεν έχουμε και καταλάβουμε το μέτρο μας την πραγματική μας δύναμη αυτό για ένα είναι απένθος. Πως δεν θέλει κλάψη όχι μόνο τον εαυτόν του όχι μόνο τον εαυτόν του δείστε η πραγματική ο πραγματικός πνευματικός πόνος δεν είναι ατομικός πόνος είναι κομμενικός πόνος και δεν μπορεί να είναι αλλιώ. όχι μόνο τον εαυτόν του να κλάψει αλλά και όλους τους ομογενείς και ομιοπαθείς ανθρώπους εκείνος δε οπου αγαπά και τον Θεόν μόνο και τον φοβείται υπέ σε ρωτώ πως μπορεί να εφρανθεί σωματικός ή πως μπορεί να εορτάσει και να πανηγυρίσει κατά την κοινή συνήθεια των ανθρώπων τίουτο τρόπος άγνωστα και αστόχαστα ή πως μπορεί ο να υπερηφανευθεί δι' εκείνα όπου κάνει η τα του δηλαδή ένας άνθρωπος που γνωρίζει το μέτρο του Γνωρίζει ποια είναι η χαρά του και είναι μακριά από αυτήν, πως δεν θέλει να κλάψει και πως μπορεί να πανηγυρίσει, πως ή να υψηλοφρονήσει διαπλήθου κυρίων και κανδυλίων και διαρώματα και μοίρα και συνάξει λαών, ή διαπλήθουσιο πάροχας και πολυέξοδε τραπέζε, ή να καυχηθεί δια λαμπρότητα φίλων και παρουσία ενδόξων αρχών όχι. Όχι δεν θέλει επαρθεί σε αυτά Δηλαδή δεν μπορεί να γλεντήσει με αυτόν τον τρόπο Αλλά η ουσία είναι παρακάτω Ό,τι ούτως λέει Δεν βλέπει ισφότα, φώτα Ούτε εις Του λαού Αυτός που πραγματικά Βλέπει μέσα του Αυτός ο πραγματικά Βλέπει και είναι η πραγματική χαρά Ούτε στη σύναξη των φίλων Αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγο έχει να γίνει. δηλαδή είναι αυτός που βλέπει τη συνέχεια αυτός δηλαδή που βλέπει τη συνέχεια αυτού που ζει δηλαδή πραγματική σοφία είναι αυτός ο οποίο βλέπει πέρα από αυτήν την ειδονή τι υπάρχει είναι αυτός που προσπαθεί να ελέγξει και να δοκιμάσει την ποιότητα της χαράς αν έχει συνέχεια δηλαδή η αν είναι ένα εφήμερο γεγονό που συνέχεια του είναι ο θάνατος. λέει λοιπόν. Αλλά εννοεί πάντοτε εκείνο όπου με το λίγον έχει να γίνει. Ήγουν ότι θέλει σβεστούν τα φώτα και θέλει υπάγει ο καθένα στα σπίτια του και αυτό μόνο θέλει μείνει στο σκοτάδι. Εντάξει, τα γλέντια. Μετά τι γίνεται ο καθένας θα πάει σπίτι του και θα δει το σκοτάδι του κοιτάξτε, λένε πολλοί άνθρωποι ότι ο κόσμος βασανίζει γιατί έχει μοναξιά και ωραία, αφού είναι μοναξιά θα κάνει ο Δήμος μερικά τραπέζια για τους και τα θα μαζέψουμε κάποιους εμεί σπίτι μας και θα γλυντίσουμε και τη μέρα για να ξεπεράσουμε αυτά είναι είναι παυσίπονα <στοί> το θέμα είναι όταν ξεπεραστούν κι όλα αυτά και όταν τελειώσουν και όλα αυτά τι θα μείνει μέσα στην καρδιά μας εμείς θεωρούμε ότι η απουσία της χαράς ξέρετε τι θεωρούμε ότι η, η απουσία, για την απουσία της χαράς ποτέ δεν φέρομε ευθύνη αλλά φέρε ευθύνη ο γείτονα μου, ο άντρα μου, το παιδί μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλος ο κόσμος εχθείς από εμάς. Η εκκλησία, η κοινωνία, η ερετική και η ορθόδοξη. Το πρόβμενο μέσα μας. Δεν τολμούμε να το αγγίξουμε και ψάχνουμε άλλο δύο. και αυτήν την κρίνια, αυτή μιζέρια που έχουμε με τον εαυτό μας, που οφείλεται στην απουσία της χαράς που φέρει αυτόν μελαγχολία οδηγεί των άνθρωπων στην αμαρτία αν θέλετε και μια σχέση που θα φτιάξει ο άνθρωπος ερωτική, ναι είναι αμαρτία όταν είναι η προσδοκία ότι εκεί θα βρει τη χαρά σου ότι δηλαδή θα έχεις έναν άλλο άνθρωπο και θα λυτρωθείς αν εσύ δεν είσαι ήδη λυτρωμένος και δεν είσαι αναπαυμένος και δεν είσαι ισορροπημένος μην ψάχνεις να βρεις την ισορροπία σου ξεζουμίζοντας τον άλλο Δεν είναι δυνατό αυτό να γίνει Αν δεν είσαι ισορροπημένος Δεν αυτοί το ότι δεν έχει φίλου και πριν να κάνεις ρεβεγιό για να ξεκουραστείς Ξέρετε κατηγορεί κανεί τα ρεβεγιό ναι, είναι μια εκτονοτική διαδικασία ενός καινού άδειου ανθρώπου Αλλά ίσως και την εορτή των Χριστουγέννων Ακόμη και τη Θεία Κοινωνία που θα αντιμαστούμε Τα Χριστουγέννα Μπορεί να είναι μια παρόμοιος διαδικασία όπως τα Ρεγευεγιών Που επενδύουμε εκεί να λυτρωθούμε Χωρίς όμως τη δική μας συμμετοχή Την προσωπική μας αναζήτηση ψάχνουμε με ένα μαγικό τρόπο να αισθανθούμε μια αίσθηση ειδονής και ευχαρίστησης, χωρίς εσωτερική αλλοίωση και αλλαγή πρέπει να συνειδητοποιούμε δεσμών έχουμε και τον απολαμβάνομεν αλλά εν τέλει είμαι θα μόνοι μας και θα σβηστούν τα, σκο, τα, τα, τα φώτα και θα γυρίσουμε σπίτι μας Και θα είμαστε μόνοι μας Στο σκοτάδι μας Αυτή η ανήλικτος Εσωτερική κατάσταση Είναι Το πρόβλημά μας Αν δεν το αποδεχθούμε Και δεν αποδεχθούμε την προσωπική μας Κατάντια Και δεν καταλάβουμε Ότι για αυτόν τον Λόγο γεννήθηκε ο Χριστός και χρειάστηκε να το βάλουμε στη ζωή μας θα το ψάχνουμε στους ανθρώπους να το βρούμε στους εραστές μας δεν θα το βρούμε θα το ψάχνουμε στα χρήματά μας δεν θα το βρούμε θα το ψάχνουμε στην δόξα μας δεν θα το βρούμε τι ωραία που το λέει διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε διαβάζουμε την Θεία Μετάληψη και ίσως δεν την προσέχουμε. Τι ωραία που το λέει. Ο νομίζω Άγιος Χρυσόστομος λέει Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίω και εφάτιμια λόγο ανακληθίνε ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελφή. Όλη η προσευχή μας, όλη η στάση ζωής είναι ένας τέτοιος πόθος δηλαδή όπως ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε στην φάτνη των αλόγων έτσι τον παρακαλούμε να καταδεχθεί να εισέλθει και εις την φάτνη της αλόγου μας ψυχής που ζει με τον παραλογισμόν της δεν ήλθε τυχαία με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός ήρθε με αυτήν τη συγκατάβαση και με αυτόν τον τρόπο για να ελπίζει και ο πιο σκοτισμένος άνθρωπος στο βαθμό που καταλαβαίνουμε την προσωπική μας κατάντια και ότι αυτή οφείλεται στην απουσία του προσώπου του και στο βαθμό που συνειδητοποιούμε ότι άξιος για αυτήν την υποδοχή είναι αυτός που συνειδητοποιεί τον παραλογισμό του την αμαρτία του και ζητεί να γίνει η φάτμη του τότε μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία μπαίνει σε μια άλλη προοπτική η ολιγοπιστία μας όμως και η δυσπιστία μας ότι αυτά δεν είναι πραγματικά γεγονότα ότι δεν είναι εφικτόν κάτι τέτοιο μας απογοητεύει ξέρετε ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είμαι θα για την πνευματική χαρά ποιο είναι αυτοί οι αίσθηση που λέμε αμάρε παιδί μου αιώνια στον παράδεισο δεν θα βαρεθούμε αυτοί οι που... αίσθησοι με κουράζει η χαρά ο φόβος Πώς μπορούμε να είμαστε αναπαυμένοι με την χαρά Υπάρχει αυτή η περίπτωση Ο φόβος Πώς, μπο, πώς να μην με κοράσει η χαρά Πώς μπορώ να μένω αναπαυμένος με την χαρά Γιατί έχουμε πρότυπα ψυχολογικής χαράς Και όχι οντολογικής χαράς Που έχει να κάνει με την μετοχή μας στο πρόσωπο του Χριστού οι έννοιε, τα ονόματα κρύβουν ένα περιεχόμενο που για τον καθένα έχει διαφορετικό ανάλογα με τα βιώματά του και πολλές φορές είναι ατελής ο λόγος για να μας με μεταφέρει την πραγματικότητα του περιεχομένου του όχι γιατί είναι ατελείς ο λόγος γιατί εμείς δεν μετέχουμε στο λόγο του Θεού <laughs> θα δούμε μία άλλη πρόταση αυτό λέει ο σημαίνοντος του λόγο, ένας άλλος πατήρ λέει, αν δώσεις λέει στον αληθινό χριστιανό όλους τους θησαυρού του κόσμου και όλες τις δόξες δεν τις θέλει Λέσαι τώρα πόσο ταιριάζει με τον πολιτισμό μας. Και ένα στοιχείο το μελετούσαμε με κάποιους ανθρώπους. Μια ένδειξη πνευματικής ένδειας είναι ότι έχει περιθωριοποιηθεί και σχεδόν έχει καταργηθεί η παιδεία της σοφίας. Ο πολιτισμός μας έχασε την έννοια τη σοφίας. Δεν είναι σκεπτόμενος βαθιά ο άνθρωπος πνευματικά. Είναι σε επίπεδο πλαίσιο σκεπτόμενος. Και κυριαρχεί στον κόσμο η παιδεία της οικονομίας, των αριθμών, του συμφέροντων. Δεν μπορεί να δει βαθιά ο άνθρωπος στην ψυχή του. Λοιπόν αυτά Που λένε οι πατέρες μας Είναι πράγματα Που σπανίως τις μέρες μας Γίνονται προσωπικά Βιώματα του ανθρώπου Και τι σημαίνει προσωπικά βιώματα Να είναι ο πνευματικός μας το κετός Εμείς απλώς τις μέρες μας Το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε Είναι να θαυμάσουμε αυτά Και να τα μεταδώσουμε Περιγράφοντάς τα Αλλά να γίνει Να γίνουν ο Προσωπικό προσωπικός μας τοκετός να είναι προσωπική μας καρπός προσωπικής μας γέννησης αυτό δεν ξέρουμε αν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι τουλάχιστον φανερά λοιπόν αν δώσει των αληθινών χριστιανών όλους τους θησαυρού του κόσμου και όλες τις δόξες δεν τις θέλει ποιος δεν τις θέλει, σοβαροί είμαστε Μα σήμερα ο Χριστιανός είναι αυτός που τα έχει καλά με το Θεό για να πάρει αυτά τα πράγματα Να τον έχει φιλαρά να τον έχει μέσω Για να τον να έχει αυτά τα πράγματα Και λέει τι αντίθετο εδώ Και το κάνει λέει χωρίς να βιάσει τον εαυτό του Όχι μονάχα λέγει γιατί τον χωρίζουν από τον αγαπημένον του τον Κύριο Αλλά δεν τον ευχαριστούν πια ολότελα και του φαίνονται άνοστες τι να τη κάνει Γι' αυτό λέει ο Χριστός Πως ο ζυγός του είναι βαρύς Και στενός ο δρόμος του Αυτού του ανθρώπου Και αλλού λέγει πάλι πως ο ζυγός του είναι γλυκής και ελαφρός Επειδή στην αρχή λέγει Ο σαρκικός άνθρωπος Αγαπά τη σάρκα του Και του έρχεται Βαρύ να την αρνηθεί Φόντο για σένα είναι αυτό ο θησαυρό σου Δεν μπορείς να την αρνηθεί. Πλην Σαν να απογευθεί τη γλυκύτητα μου θυμίζει αυτό που λέει ο Άγιο Σιλουανό. Όταν δεν έχεις γευτεί την χάρη του Θεού, δεν μπορεί να υποψιαστεί την χαρά που έχει και την ελευθερία που έχει αυτή η αίσθηση του Θεού. Οπότε μοιάζει λίγο σαν τον πετεινό στην κότα που είναι μες στο κοτέτσι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τη χαρά που έχει ο Αετό που επιτάχει στου ουρανού. Όπω κάποιο που έχει έναν άνθρωπο, ένα δεσμό. Αυτό γνωρίζει, αυτό θαυμάζει Δεν έχει γευτεί κάτι άλλο Να πετάξει στου ουρανούς και να αντιληφθεί Τι δυνατότητες μπορεί να έχει Η ζωή του, οι σχέσεις του Αυτό σε ανθρώπινο, σε σαρκικό επίπεδο Πόσο περισσότερο Σε πνευματικό επίπεδο Τι είναι της κάνει Γι' αυτό λέει ο Χριστός πόσο ζυγω... ε, ναι. ε, Επειδή είναι ο σαρκικός άνθρωπος Αγαπά τη σάρκα Και του έρχεται βαρύ να την αρνηθεί Πλην σαν να απογευθεί τη γλυκύτητα και την αγάπη του Θεού τότε η φλόγα σβήνει μέσα στην καρδιά του κάθε άλλη σαρκική επισημία. και εκείνο θυμίζει αυτό που λέει Άγιος Ισάκος Ήρος ότι δεν νίκουμε τα πάθη πολεμώντα. τα δεν νίκουμε τα πάθη αποθώντα, τα αλλά προσανατολίζοντας την επιθυμία της υπάρξεός μας που φύτεψε ο Θεός στην αληθινή χαρά δηλαδή όχι με την απόθεση αλλά την ενεργοποίηση της επιθυμίας μας προς αυτό που είναι η πραγματική χαρά και η δονή πλην λοιπόν σαν να απογευθεί τη γλυκύτια και την αγάπη του Θεού τούτη η φλόγα σβήνει μέσα στην καρδιά του κάθε σαρκική επιθυμία και εκείνο που ήτανε για αυτόν πρωτύτερα βαρύ και δύσκολο γίνεται ύστερα όχι μόνο εύκολο και περιπόθητο αλλά και του φαίνεται άνωστο και πεθαμένο κάθε τι σαρκικό χωρίς λοιπόν προϋποθέσεις που είναι η χάρη του Θεού δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τον λόγο του πνευματικού αγώνα και βλέπει ω βαρύντο ζυγόν του Θεού, ω ταλαιπωρία και βάσανο την οδόν του Χριστού. Γι' αυτό όλη μα η έφεση, όλο μα ο πόθο, όλη μα η αναζήτηση είναι να ενεργοποιήσουμε, να ζωντανέψουμε τη χάρτη του Θεού στη ζωή μα. Δεν έχει νόημα ο αγώνα μα έστω η προσευχή μας αν είναι μία μηχανιστική πράξη για να ζήσουμε έναν μαγικό παράδεισο ή μια μηχανιστική πράξη να ξεδμενήσουμε τον Θεό για να εκπληρώσουμε τα αιτήματά μας ή μια μανιακή πράξη για να πάμε στον παράδεισο ο πνευματικός αγώνας είναι η προσπάθειά μας να κολακεύσουμε τον Θεό για να τον κερδίσω με. ο οποίος μια κοπέλα αυτή να ρίξει κάποιον άντρα τι κάνει φτιάσει δόνεται, κάνει τα κολπάκια της και χιλιάδυο πράγματα όποιος άντρας θέλειξει μια γυναίκα τι κάνει, αρχίζει το παλαμούντι, το παραμύθι Είσαι η ζωή μου χωρίς να δεν ζω. και λέει αχ, σοβαρά άρα έχω αξία άρα είμαι ερωτευμένη, παραμύθια λοιπόν, Όλη η ιστορία λοιπόν Και στην πνευματική ζωή είναι αυτό Προσπαθούμε και επιχειρούμε Να λυγίσουμε τον Θεό Να μπει στην καρδιά μας Προσπαθούμε Να κάνουμε τον Θεό να γίνει ορατός στη ζωή μας Προσπαθούμε να ζωντανέψει η Είναι δηλαδή ένα κυνηγητόν του Θεού Αυτή είναι η προσευχή μας Ένα κυνηγητόν του Θεού Γιατί Είμαστε χόρταγοι αν είσαι χριστιανός προϋπόθεση είναι να είσαι αχόρταγος. Αν είσαι κινησμένος και θέλεις λίγα και είσαι κακομήρης δεν είσαι για τον Χριστό. Αν θέλεις να είσαι τον Χριστού πρέπει να είσαι αχόρταγος. Να το θέλεις όλα. Να θέλεις την πληρότητα. Να θέλεις το ακέραιο. Δεν θέλεις κομματάκι της αλήθειας. θέλει όλη την αλήθεια. Και οφείλει να το τολμήσεις. Αυτό προϋποθέτει αν φρόνημα γιατί η αναζήτηση του όλου είναι ένα ρίσκο μπορεί να αποτύχεις και να καταστραφείς ολοκληρωτικά όταν λέει ο Χριστός δεν με θέλει, δεν θέλει τους χριαρούς. θέλω να είσαι κρύος ή ζεστός αυτό σημαίνει ο κρύος είναι αυτός που καταστράφει και ολοκληρωτικά γιατί ποθούσε το ολόκληρο γι' αυτό θέλω να το δώσει γιατί μετρά ο Θεός τη διάθεση όχι το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα είναι δικό του Γι' αυτό ε, Να δούμε Θα επιτύχουμε Θα τα καταφέρουμε Να το σκεφτούμε Να το κάνουμε Δεν βγαίνει δεν δουλειά έτσι Καλύτερα ένας αποτυχημένος άνθρωπος Που ποθεί το όλον Παρά εξασφαλισμένα πράγματα Και μέτρια πράγματα Λοιπόν Αν θέλεις να είσαι του Χριστού Προϋπόθεση είναι να Είσαι αχόρταβος. Να έχεις ακόρες επιθυμία. Ό, και ένα σύμπτωμα αμαρτίας είναι που χάθηκε η επιθυμία για ζωή. Η απώλεια αυτή τη επιθυμία για να ζήσουμε και να χαιρόμαστε είναι σύμπτωμα αμαρτία και πτώσεω. Δηλαδή οι αισθήσει μα, ο ψυχισμό μα έχει καταρακωθεί. Όπω ένα άνθρωπο έχει ψυχολογικά προβλήματα με ένα στοιχείο, τι είναι αυτό, δεν ξέρει να διαχειριστεί καταρχήν τα συναισθήματά του και δεν μπορεί να χαίρεται. Τον κουράζει και αυτή η χαρά. Δηλαδή έχει πάθει ένα. Μια, έχει πλοκάρει ο, ο, ο συναισθηματικός του ψυχικό του κόσμος ότι έχει μια αναπηρία στο να μπορεί να αισθανθεί δεν μπορεί να αισθάνεται ούτε από το σώμα του ψυγείου τίποτα αυτή λοιπόν είναι η πνευματική κατάσταση ο δεν επιθυμεί και δεν χαίρεται ένδειξη λοιπόν πνευματικής υγεία είναι να επιθυμούμε και να θέλουμε τα πάντα λοιπόν αυτή η αναζήτηση του Θεού που αυτή η αναζήτηση μπορεί να μα μπερδέψει, μπορεί να μα ταλαιπωρήσει, είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι που λέγει ο Παύλος πω ο σαρκικό άνθρωπο πεθαίνει μαζί με τα πάθη και με τι επιθυμίε του. Γιατί σαν αγαπήσει τον Χριστό, σταυρώνεται συν τη παθή μα και τη επιθυμία. Και όσο νεκρώνεται ο σαρκικό άνθρωπο, τόσο ζωντανεύει ο πνευματικό μυστικά. Γι' αυτόν τον καινούριο άνθρωπο, είπε ο Χριστό, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόνεστή. Γι' αυτό λέει τονίζει παρακάτω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε για να σκανδαλίσουμε, αλλά για να δούμε την ποιότητα, να δούμε το πρόβλημα της πνευματικής ζωής. Λέει πιο εύκολα σώζεται όποιος αμαρτήσει με το κορμί παρά αυτός που αμαρτήσει με το πνεύμα δηλαδή να αμαρτήσει το πνεύμα, δηλαδή να έχει καταργηθεί μέσα σου ο πόθος για την αλήθεια και γιατί έχεις ισχυροπή, έχεις μεγάλη νηδέα για τον εαυτό σου και βεβαιότητα καλότηχος <Καλότιχος> ο άνθρωπος που κατάλαβε αληθινά την αδυναμία του γιατί έπιασε το ευλογημένο μητάρι που θα τον βγάλει έξω από το λαβύρινθο που βρισκότανε και θα το σημώσει στη γνώση του Θεού αυτή λοιπόν είναι μια άλλη πρόταση που μπορεί ο άνθρωπος να γιορτάζει είναι ένας άλλος τρόπος που μας οδηγεί σε αυτήν τη δυνατότητα να χαιρόμαστε αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την διαδικασία αναζήτησης πρέπει να έχει και ελπίδες να υπάρχει μια προσδοκία οι Άγιοι μας είναι η ελπίδα μας είναι η προσδοκία μας η Άγιοι είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού οι Άγιοι μας είναι αυτοί οι οποίοι τα ζήσανε και είναι μαρτυρία ελπίδα. Λοιπόν από τους Αγίους μας Τι παίρνουμε Η μεγαλύτερη μαρτυρία που παίρνουν τους Αγίους μας Ποια είναι Ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας Ότι ο Θεός Είναι για τον κάθε άνθρωπο Οι πατέρες μας Μας βγάζουν μια ελπίδα Η οποία δεν κλονίζεται μέσα από την άσκησή τους, μέσα από τη μετάνοια τους μέσα από το προσωπικό τους πάθημα και την προσωπική τους τραγωδία και την αναζήτηση του Θεού μας βγάζουν μία σιγουριά και μία βεβαιότητα ότι και για μας είναι κάτι τέτοιο εφικτό παρά τα στραβά μας Θα δούμε λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας κείμενα Πώς περιγράφει την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και πώς περιγράφει το γεγονός της γέννησης του Χριστού τι σημαίνει λοιπόν λέει ο Άγιος Χριστός υπάρχει μέσα στην πραγματικότητα της εκκλησίας μας μια μίζερη κατάσταση μια μικρόψυχή τοποθέτηση και ένας μικρόψυχο λόγο, που έχει να κάνει με ένα σφίξιμο και κλείσιμο του ανθρώπου στον εαυτό του και στον μικρό κοσμό του μέσα από τον οποίο προσπαθεί να δικαιωθεί και υπάρχει και μια άλλη άποψη που είναι ένα άπλωμα ένα άνοιγμα δηλαδή στην εκκλησία την γευόμαστε στην πραγματικότητα όπως συναντάτε είτε ω ένα υπόγειο που έχει εγρασία ή ω μια ω κατάσταση φωτεινή που δίνει ελπίδες στον κόσμο και δυνατότητα να ανασάνει είτε, έτσι είναι οι πατέρες μας ο Άγιος Χριστός λοιπόν είναι αυτό το υπαίθριο είναι αυτός ο αέρας αυτή είναι, είναι αυτή η φωτεινότητα που έρχεται σε μια, σε μια αντίθεση με μια άλλη άποψη που ίσως ζούμε εμείς λοιπόν Λέει ο Άγιος Αλλά Αλλόπως Έλεγα προηγουμένως Ο τόσο υψηλός Και τόσο μεγάλος Θεός Επεθύμησε πόρνη Πόρνη επεθύμησε ο Θεός Ναι πόρνη Ενώ Τη δική μας φύση Δέστε τώρα πόσο ακομπλεξάριστη ήταν οι πατέρες μας Να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα Τον αιώνα εκείνο Γιατί δεν είχαν αυτά τα εθικίστικα πράγματα Όταν λοιπόν είσαι αχόρταγος Και θέλεις τα πάντα Και δίνεις τα πάντα για αυτό το όλον Δεν θα κολλήσεις τώρα σε αυτούς κουβεντούλες Αν έτσι αλλιώς Η εσωτερική ελευθερία Το να μιλήσεις τόσο άνετο άνθρωπος έχει δέος, είναι Άγιος Γι' αυτό όταν έχεις αχόρταγον πόθο για το όλον και δίνεις τα πάντα γι' αυτό Δεν κάθεσαι τώρα σε γλυκανάλα τα πράγματα Να μιλάς Και μένεις μη σκανδαλίσει Ή Πόρνη Πόρνην επιθύμησε ο Θεός Ναι πόρνη Ενώ τη δική μας φύση Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός Και ο άνθρωπος βέβαια Αν επιθυμήσει πόρνη Καταδικάζεται Ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη Και πάρα πολύ ο άνθρωπος επιθυμεί πόρνη, την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη για να την καταστήσει παρθένο. Ωście η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί. Ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Επαναλαμβάνουμε. Ωście η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για αυτήν που επιθυμεί εφόσον η επιθυμία του είναι μια εκμετάλλευση του προσώπου και ένας χειριστικός τρόπος προσέγγισης του προσώπου για να καταναλώσουμε τον άλλο ενώ η επιθυμία του Θεού είναι καταστροφή ενώ η επιθυμία του δίνει σωτρία για αυτήν που επιθυμεί ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη και γιατί για να γίνει νυμφίος τι κάνει φανταστείτε λοιπόν Αυτές, αυτές τις έννοιες φανταστείτε λοιπόν την ποιότητα αν θέλετε αν επιτρέπετε αυτή η έκφραση του Θεού Για να γίνει μυφίος στην πόρνη Τι κάνει δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο Δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη έστω τον άγγελο Δεν στέλνει αρχάγγελο Δεν στέλνει τα χερουδίμ Δεν στέλνει τα σεραφίμ Αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται όταν πάλι ακούσεις έρωτα μη θεωρείς το σωματικό Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις Όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί να αφήνει τα φορτάρια Επεθύνησε την πόρνη και τι κάνει Δεν την ανεβάζει ψηλά γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό Αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα της, την βλέπει να μεθάει. Η ανθρώπινη φύση ζει μέσα στην αμαρτία, μέσα στον παραλογισμό, μέσα στην παραζάλη. Και πώς έρχεται, όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη. Όχι στη διάθεση, αλλά στην φύση γίνεται αυτό. Αυτό μα εισαγάγει στην αίτη Δηλαδή ο Θεός έγινε αυτό που είμαστε για να μας σώσει Όπως λέει ο μέγα Αθανάσιος Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο θεό Αυτό δεν είναι μια αθειολογία Είναι μια στάση ζωής που αφορά τις σχέσεις μας Εμείς τι κάνουμε Θέλουμε να αναπαύσουμε τον άλλον Προσπαθούμε να τον ελέγξουμε Να τον διδάξουμε δεν, συ, δεν κατεβαίνουμε εκεί που είναι Για να τον ανεβάσουμε Θέλουμε να ανήβει αυτός εκεί που είμαστε Για να τον υποδείξουμε είναι θέμα αγωγής εδώ Είναι θέμα ήθους εδώ Λοιπόν Η στάση που μας μαρτυρεί ο Χριστό είναι Όχι να πούμε των αμαρτών Έλα γίνω όπω είμαστε να σε διδάξουμε Αλλά να γίνουμε αμαρτωλοί και εμείς Όχι να πούμε στον που Έλα γίνω ορθόδοξο για να μιλήσουμε κατεβαίνουμε εκεί που είσαι να σε συναντήσουμε Να σου δώσουμε την αγάπη μα, χωρί να προσβάλλουμε την αλήθεια Αλλά να γίνουμε αυτό που είσαι, που είσαι. Να κατεβούμε εκεί που και να συναντηθούμε Και να συνομιλήσουμε Όχι να σου αλλάξουμε τα μυαλά Αλλά να σου μεταδώσουμε το βίωμά μα. Αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμο, Δεν είναι ότι το τα παραμύθια Του λέμε λόγια εξυπνάδε του μυαλού Για να τον πείσουμε Αυτό που έχει ο άνθρωπος ανάγκη είναι να αισθανθεί τι γεβόμαστε εμεί Τη ζούμε εμείς Και αυτό θα φανεί από του καρπούς μας Από την αγάπη μας θα φανεί από την αγωγή μα, από την άνεσή μα, από την απλότητά μα, από την έλλειψη του φόβου μα, Μη χαθεί πίστη μα γιατί δεν έχουμε βεβαιότητα. Γιατί η βεβαιότητα της πίστη μα είναι η αίσθηση και η γεύση τη αγάπη του Θεού και δεν φοβόμαστε να συναντήσουμε κανένα Ο πρώτο Θεό το έκανε. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να πει ο Θεό, Με αυτή την πόνη θα κατέβω, με αυτή την φύση θα κατέβω, θα με χαλάσει. Θα προσβάλλω την αλήθεια, θα προσβάλλω την φύση μου. Δεν κάνει κάτι τέτοιο, κατεβαίνει. Εμεί γιατί δεν τολμούμε να το κάνουμε στου άλλου ανθρώπου. Θα προσβάλλουμε τον Θεό, θα προσβάλλουμε την αξία μα. Πρέπει να διορθωθεί ο άλλο για να συνομιλήσουμε μαζί του. Ή θα συγκαταβούμε για να ενσανθεί ότι το μέτρο τη αλήθεια μα δεν εξαρτάται μόνο από τα λόγια μα, όσο από το πόσο ζούμε τη χαρά άνθρωπος χωρίς χαρά είναι και χωρίς Θεόν και χωρίς αλήθεια άνθρωπος χωρίς χαρά χωρίς αγάπη είναι χωρίς Θεόν χωρίς αλήθεια αυτό λοιπόν που έχει ο άνθρωπος να δει είναι να δει ότι είμαι ζωντανή, ότι υπάρχομαι και να μας ρωτήσει Που βρήκε τη ζωή αλλά έχουμε ζωή όταν προσεγγίζουμε καχύπω τους ανθρώπους θάνατον έχουμε η κακή υπόνοια η καχυποψία έστω αν ανταποκρίνεται στην αλήθεια δεν έχει σημασία αυτό είναι ένδειξη προσωπικού θανάτου μα θα πει κάμως αυτοί οι επιβούλοι είναι μα δεν έχει σημασία αυτού του είδους η αλήθεια η αλήθεια είναι κάτι άλλο η κακή υπόνοια λοιπόν η καχυποψία είναι ένδειξη ότι ούτε στον Θεό να ελπίζουμε στην πρόνοια του Αλλά ότι δεν ζούμε τη χάρη του Θεού Ζούμε το θάνατο μας Γι' αυτό τότε να ακούσουμε ανθρώπους Να έχουν λογισμούς Καχυποψίας για το σύντροφό του Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος αυτός Μα θα σου κατεβάσει χίλια δύο επιχειρήματα Σε πίσω άνθρωπος δεν αξίζει εμπιστοσύνης Δεν έχει σημασία αυτό η έννοια αποδοχής και επιστολή είναι κάτι βαθύτερο από τα επεισόδια είναι κατά πόσο τιμούμε την ουσία του άλλου ανθρώπου έστω στην πτώση της πόσο ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να ξέλθει από την πτώση του άνθρωπου. λοιπόν όταν πάλι ακούσεις έρωτα μη θεωρείς το σωματικό ξεχώρισε τα νοήματα από τις λέξεις <συσίλυν> Όπω ναι Επεθύμησε την πόρνη Και τι κάνει δεν την ανεβάζει ψηλά Το είπαμε αυτό Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται Έρχεται στην καλύβα τη. Τη βλέπει να μεθάει Και πως έρχεται όχι με γυμνή την ουσία Αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη Όχι στη διάθεση αλλά στη φύση γίνεται αυτό Και για να μην τον δει και τρομάξει, Διάκριση Για να μην απομακρυνθεί Για να μην φύγει Έρχεται προς την πόρνη Και γίνεται άνθρωπος είναι αυτό κάπου, κά, κάπου αλλού λέει ο Άγιος χρυσότομο ότι ο Θεός έβαλε να εξομολογούνται άνθρωποι σε ανθρώπου για αυτόν τον λόγο για ποιο λόγο Ή αν έβαζε αγγέλους δεν θα αντέχαμε προς στην καθαρότητά τους θα νιώθαμε κουμπλεξικοί με τις αμαρτίες μας αλλά βάζει ομοιοπαθείς ανθρώπου που μπορούν να έχουν τη ίδια παθμή μα και θα δείξουν κατανόηση και επίκεια λοιπόν για να μην τρομάξει η πόρνη γίνεται αυτό που ήτανε γίνεται άνθρωπος έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος και πως γίνεται σε μήτρα κυοφορείται μεγαλώνει σιγά σιγά και βαδίζει τον δρόμο της δικής μας ηλικίας ποιος η οικονομία όχι η θεότητα η μορφή του δούλου όχι η μορφή του κυρίου η σάρκα δική μας όχι η δική του ουσία μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους όμως την βρίσκει γεμάτη πληγές εξαγριωμένη φορτωμένη από δαίμονες και τι κάνει την πλησιάζει εκείνη είδε και έφυγε πάντα φεύγουμε το σκοτάδι το φως όταν έχουμε σκοτάδι καλοί μάγους τι φοβάστε δεν είμαι κριτή αλλά ιατρός Αυτό μόνο να πάρουμε μέσα στη συνείδησή μας Να το δουλέψουμε Να το πιστέψουμε Ελευθερωθήκαμε Το ότι η προσευχή είναι αγκαρία Είναι χαρά Ο αγώνας μας δεν είναι η δυναστία Είναι η ελευθερία Αυτό να πάρουμε μόνο Καλή μάχη, τι φοβάστε Δεν το λέει τυχεώς το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Ζώντα το μέσα στη προσωπική του άσκηση καλοί μάγους τι φοβάστε δεν είμαι κριτής αλλά ιατρός για να ρωτήσουμε πόσες φορές ακούσαμε αυτόν τον λόγο μέσα στην εκκλησία πόσες φορές επροβλήθη αυτή η πραγματικότητα το ακούσαμε πολλές φορές δελωθήκαμε γι' αυτό λέγει για τον Θεό δεν είμαι κριτής αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο Αλλά για να σώσω τον κόσμο Καλεί αμέσως μάγου ποπο πω, πω Καινούρια και παράδοξα πράγματα Οι απαρχέ αμέσως είναι μάγοι Δεν είναι οι κατηχητές, Δεν είναι οι παπάδες Δεν είναι οι πόταδες οι μάγοι Είναι δυνατόν. Ο Θεός βλέπει βαθύτερα Βλέπει διαφορετικά Δεν είναι κολλημένος στους τύπους Βλέπει την ουσία του ανθρώπου Καλεί αμέσω μάγου. Η απαρχή αμέσω είναι οι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτό που βαστάζει την κουμένη, και είναι στα σπάργανα αυτό που φροντίζει για όλα. Είναι ξαπλωμένο ο ναό και κατοικεί μέσα το Θεό. Και έρχονται οι μάγοι και του προσκυνούν αμέσω. Έρχεται ο και γίνεται ευαγγελιστή. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένο. Έρχεται η χανανέα και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του αυτό είναι γνώρισμα του εραστή το να μην απαιτήσει ευθύνε για τα αμαρτήματα αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα θέλει να κανείς να μάθει τι είναι εραστής αυτό είναι το μου είπες, μου έκανες, με πρόδωσες, με εξέθεσε. Με... αυτά είναι ψυχολογική εγκλωβισμοί Λέει λοιπόν, αυτό είναι γνώρισμα του εραστή το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα γιατί το κάνεις; πως το έκανες αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. αυτό είναι ο Θεός για τον άνθρωπο όλες μας οι σχέσεις έχουν αυτό το... έχουν είναι μια πρόκληση για αυτό το ήθος εμείς τι κάνουμε, μέσα στη μειονεξία μας μέσα στις ελλείψεις μας τις προσωπικές και διεκδικούμε και ανταγωνιζόμαστε και επιτιμούμε και ελέγχουμε προσπαθώντας αυτό που δεν είμαστε εμείς να το επιβάλλουμε στον άλλον για να καλύψουμε τις ελλείψεις και τις ενοχές μας έτσι λοιπόν τι λέγει αυτό είναι γνώρισμα του εραστή το να μην απαιτήσει ευθύνε για τα μαρτύματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα ασφάλματα αυτό δεν είναι ελευθερία όταν ο Θεός μας συγχωρεί έτσι τότε ελεύθερα κινούμεθα σε Αυτόν. Όταν μία σχέση έχει σκλαβιά δεν φέρει χαρά. Δεν φέρει ειρήνεια. Δεν φέρει ανάπαυση. Αυτές οι εξαρτηματικές σχέσεις που στην ουσία είναι σχέσεις που προσπαθούμε ο καθένας να πάρει τα παυσί του η δική μου έλλειψη η δική μου στενοχώρια προσπαθώ να την ξεπεράσω πέραν από το μου αχ, αντρούλες μου, αχ, μου λέμε, παράδειγμα Και αυτό είναι όλη η ζωή μου κι άλλος πνιγείται αχ, Παναγία μου, εγώ είμαι η ζωή του, πώς είναι δυνατόν εγώ δεν είμαι ζωή για τον εαυτό μου, δεν είμαι ζωή Και αρχίζει μετά η σύγκρουση, η ένταση, ο δεν υπάρχει ελευθερία. Η πραγματική σχέση, η ιστορροπική σχέση έχει ελευθερία, έχει αλήθεια, έχει άνεση, δεν έχει ένταση. Έχει αλήθεια, έχει βρυχωρία, έχει άνοιγμα. Και τι κάνει, την παίρνει, την αραβωνιάζεται και τι δίνει σε αυτήν, δακτυλίδι. Ποιο το πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας. λέει ο Παύλος Εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί Με εσάς είναι ο Θεός Ο οποίος και μας φράγησε και μας έδεσε Τον αραβόνα του πνεύματος Πνεύμα δίνει αυτή Έπειτα λέγει Δεν σε φύτευσα στον παράδεισο Απάντα είναι Και πώ εξέπεσες από εκεί Ήρθε ο διάβολος Και με πήρε από τον παράδεισο Φυτεύτηκε στον παράδεισο Και σε έβαλε έξω Να σε φυτεύσω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 Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται Σε φύτευσα μέσα μου Γι' αυτό λέγει Εγώ είμαι η ρίζα εσυς τα κλίματα Και φύτευσε αυτήν μέσα του Και τι λοιπόν Δες τώρα Τι πιο Βαθιά και ουσιαστική σχέση Είναι η ένωση του ανθρώπου Με τον θεό Αυτή είναι η ερωτική σχέση Αυτή είναι η ποιηρότητη των ανθρώπου αυτή είναι η απαυσή του και για αυτή τη σχέση είμαστε καλεσμένοι όλοι πως το ξέρουμε να τι παρακάτω λέγει ο Άγιος Χρυσοστόμος και τι λοιπόν είναι όμως αμαρτωλός λέγει και ακάθαρτος μη σε μέλη ιατρός είμαι δεν είμαι δικαστής ξέρω το δικό μου σκεύος το δικό μου πλάσμα δηλαδή ξέρω πως καταστράφηκε πύρινο ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε Ξέρω πώς καταστράφηκε Άρα ξέρω και πώς θα θεραπευτεί Το πλάθο πάλι από την αρχή Με το λουτρό Της αναγέννησης Και το παραδίνω στη φωτιά Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα που στερεώνει το Πύρινο σκεύος και το κάνει ως τράκινο Και λοιπά στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος Τέλος πάντων αυτό είναι μόθος ο Θεός μας Αυτή είναι η σχέση μας μαζί του Αυτό ασφαλώς είναι, είναι η, η σχέση μας με το Θεό είναι ένα πνευματικό γεγονός αυτό όμως εάν γίνει βίωμά μας εάν γίνει ήθος μας μας πλάθει και ανάλογη στάση ζωής πως διαμορφώνεται ένας άνθρωπος δεν διαμορφώνεται μόνο από τα γονίδια του ή από το περιβάλλον του ή από αυτά που διδάχθη διαμορφώνεται το πρόσωπο του από αυτή τη σχέση και αυτό του, μετα... του, δια... του πλάθηκε μια αναγωγή. Ένα τέτοιο άνθρωπο που μετέχει σε αυτή την αλήθεια μπορεί να είναι τσιγκούνι, μπορεί να είναι σκληρόκαρδο, μπορεί να είναι κλειστό, μπορεί να είναι κινησμένο, μπορεί να είναι δικ... εκδικητικό, μπορεί να μετρά τη ζωή τη με το δίκαιο με την αγάπη, με τη σκλαβιά με την ελευθερία, με την εξάρτηση ή την ελευθερία. Αυτό λοιπόν. Πλάθη είναι ήθο. Λοιπόν. Την παιδεία, τέτοιας αγωγής δεν την έχουμε στις μέρες μας Έχουμε την παιδεία του συμφέροντος και της οικονομίας Και μέσα στην Εκκλησία ακόμα έχουμε την παιδεία του καλού και του κακού Του σεσωσμένου και του χαμένου, του γνήσιου και του ψεύτικου Του Ορθόδοξου και του ερετικού. Όχι πως δεν υπάρχουν και ερετικοί, όχι πως δεν υπάρχουν ψεύτικοι Κατανοήσατε, εννοούμε αυτόν τον διχασμό μέσα στην καρδιά μας και πως μπορεί να ξεπεραστεί αυτός ο διχασμός στην καρδιά μας Να αποκτήσουμε νοικομενικότητα Καρδίας που σημαίνει τι αυτό Πολύ απλά Να αποκτήσουμε Το ήθος του Θεού Την επιθυμία του Θεού που ποια είναι Πάντας ανθρώπου Θέλουν σωθεί Καλά Ο άλλος είναι άπιστος Είναι αιρετικός, είναι αμαρτουλός Το θέμα δεν είναι αυτό Εσύ ποθείς αυτόν τον άνθρωπο να σωθεί και να πάει στον παράδεισο Πέρα από τις αντιδράσεις σου Αγρυπνείς Με ασκητική προσευχή Να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι Σαν να ήταν η αυτό σου Σαν να ήταν το παιδί σου Αυτό είναι το ερώτημα Όχι ποιος είναι ο ψεύτικος και αληθινός Η καρδιά σου τι μαρτύρια έχει Πόσων πόθων και αγάπη έχει για τον αμαρτωλό Αυτό όμω δεν μπορεί να το έχεις Αν έχεις την αγωγή ενό Θεού μπαμπούλα. Αυτό που δεν μπορεί να το έχει αν μεγάλωσε με την έννοια: κάνει κανένα αυτή για να πα στο... στην κόλαση, κάνει αυτή για να πας στο παράδεισο. Αν όμω έχει μεγαλώσει και έχει εντρυφήσει στην αγωγή αυτή που μα μεταφέρει ο Άγιο Χρυσόστομο, έχει άλλα δεδομένα μπροστά σου. Είσαι καψιωρεμένο με τον Θεό. Και δεν σε νοιάζει αν σε λέει καλό ή κακό. Η καρδιά σου διαφέρει Έχει τη χαρά του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει την έννοια της γιορτής και ένα τελευταίο ή αν θέλετε κάνετε γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος ενδεξιά ενώ συμφωνώ απόλυτα με το ότι αυτό που κατέχει την αλήθεια χρειάζεται όλα ε, συναντώμενος ε, με τον άλλον παρόλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω εκείνο το προσέχετε που δίδετε τους ε, μαργαρίτες ε, τα κινάρια ή στους χείρους Κοιτάξτε Αναστασία όταν είπαμε χρειάζεται να μεταδώσουμε καταρχήν στον άνθρωπο που έχει σχέση με το θέμα, δεν υπάρχει χρειάζεται και δεύτερο δεν μεταδίδεις με μια ποιματική μέθοδο τίποτα Είσαι, υπάρχεις, τίποτα Μόνο που υπάρχει, και εσπιθύν, τίποτα, μεταδείλεις. Τίποτα, σιωπώντας, υπάρχοντας, χαμογελώντας, ζώντας τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κηρύγματα. Αν ζεις την αγάπη του Θεού, διδάσκεις με τον να υπάρχεις τίποτα άλλο. Ήθελα, Πάτερ, να μας πείτε πώς μπορείς να επιθυμήσεις τη χαρά όταν ποτέ στη ζωή σου, σε ολόκληρη την περίοδο τη ζωή σου, δεν είχε ποτέ εμπειρία χαρά. Δηλαδή, πώ μπορεί να επιθυμήσει κάτι που δεν το γνώρισε ποτέ. Και το δεύτερο είναι ότι ε, απευθύνομαι σε εσά γιατί σα έχω εσά απέναντί μα. Εσεί, α πούμε, σαν ιερέα, μπορείτε να κάνετε συγκατάβαση ε, σε έναν ιερετικό. Γιατί θα γυρίσετε πίσω ο ε, ιερέα Εγώ, αν την κάνω αυτή τη συγκατάβαση, το πιθανότατο να γυρίσω ο ιερετικό δύο πράγματα η φύση μας εφόσον είμαστε εικόνα του Θεού εκ των πραγμάτων έχουμε την έφεση προς την χαρά άρα μέσα μας υπάρχει η έφεση αυτή τότε ότι τη αυξάνει ακόμα περισσότερο το πόθο μας για αυτή έχουμε τον πόθο και τη στερούμεθα. άρα πιο πολύ έχουμε τον πόθο για, την, για τη χαρά αλλά Μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε και διαφορετικά. Η αίσθηση, η αποσία τη προσωπική βίωση τη πνευματική χαρά, λε τώρα, πώ θα με ελκύσει κάτι που δεν γεύτηκα. Αυτό θα το οικονομήσει ο Θεό. Υπάρχει μέσα μα η τάση και ο Θεό θα την οικονομήσει. Σύμφωνα με τη διάθεσή μα και το φιλότιμό μα. Εμεί μόνο να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό μα, που ουσιαστικά είναι η ανταπόκριση σε αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα μα. Κάνουμε κάποια βήματάκια και ο Θεό έκανε το υπόλοιπο. Όταν λέμε να συγκαταβούμε στον ερετικό, δεν σημαίνει να πιάσουμε διάλογο μαζί του. Δεν σου πει κανεί να πάμε στι συναντήσει. Αλλά. Ε... Ε... Είπα και κάτι άλλο που μάλλον έχει ε, αφαίρεθει, είσαι και κουρασμένο, ίσω. Λοιπόν, να επιθυμεί η καρδιά μας η σωτηρία του. Δηλαδή να το βάλουμε στην καρδιά μα. Δεν χρειάζεται. Γιατί μπορεί να πάμε να συναντήσουμε ή να το βάλουμε στην καρδιά μα. Να, το να, το να τον αγαπήσουμε και ας μην το συναντήσουμε. δεν Έχει σημασία αυτό; Λίγη δεν σπίνα. Πάντα, πάντα στέλνω σού, δεν είναι κάποιος σημαίνει ότι ιππατέρης, δεν ταλανίζει, μας από την οικίας, μας έδωσε τη δύναμη να. Τη δυνατότητα της ουτιάριας όλο. Περίπου. Τι κάτι άλλο; Το. Πετυχώς. <συμή> Είναι μία ρίξη κάπου εκεί Ναι, ναι κοπέλα μου Ναι κύριε <συμή> Κυρακής είσαι Να δίνεις η κοπέλα <συμή> Πες Συγμώμη <Συμή>, <συμή> Τι θα μας κάνει να ξεχωρίστηκε να ξεχωρίσουμε τι παραसों α lot of people. Τι όμως συγκεκριμένο. Τι ξέραν υπάρχει σε δικό και ανώτερο. Μου βγάζουν αυτές οι φλαμς extra πολύ χαρά. Να το καταλαβούμε. Να Το καταλαβούμε. Σου φλιάσ. Σαν... Δε αυτά και Δεν ξεχωρίζονται. Η καρδιά μας θα μας μαρτυρήσει. Το, το, το αληθινό μένει. Το ψεύτικο φεύγει. Και δεν υπάρχει extra και large και λιγότερη χαρά. Υ, υπάρχει η, η χαρά. Η ψυχική και η πνευματική. Και όλα είναι χαρά και βλεγημένα. Είναι το αληθινό μένει. Και το ξεχωρίζουμε. Ωραία δεν υπάρχει τίποτα. Πού ξέρω κι εγώ Τού <Κι> ξέρω δεν είναι έξω <Κι> Τότε Ένα σύντομο Δεν ξερω δεν ειναι Χρυσοστόμου Σχετικά με τη γέννηση μιλάει για την ισοτιμία Ανδρός και γυναικός Μέσα από τη γέννηση Γιατί αυτός λέει Είναι που από τότε Από, από, τότε, από άσκηλο χώμα έπλασε τον Αδάμ Και από τον Αδάμ Χωρί να χρησιμοποιήσει γυναίκα δημιούργησε γυναίκα. Από την του, έτσι δεν είναι. όπως λοιπόν ο Αδάμ χωρί τη συμμετοχή γυναίκας παρήγαγε γυναίκα, έτσι και σαν σήμερα η παρθένος χωρί τη συμμετοχή άνδρα γέννησε άνδρα. Γιατί να. και λέει, επειδή λοιπόν το γυναικείο γένος είχε υποχρέωση προς την ανθρωπότητα, μια και ο Αδάμ παρήγαγε γυναίκα χωρί τη συνδρομή γυναίκα, γι' αυτό ακριβώ σαν σήμερα γέννησε η Παρθένα χωρίς τη συνδρομή άνδρα για να ξοφληθεί το χρέος της στις έβασους άνδρες προκειμένου δηλαδή να μην το πάρει επάνω του Αδάμ το πως παρήγαγε γυναίκα μοναχός του γι' αυτό ακριβώς η Παρθένα γέννησε άνδρα ανήπαντρη για να φανεί με την αναλογία αυτού του θαύματος η φυσική ισοτιμία των δύο φίλων. Όπω μάλιστα όταν πήρε ο Θεός στην πλευρά του Αδάμ για να πλάσει την Έβα, δεν τον άφησε λειψών έτσι και όταν έπλασε τον έμψυχο ναόν του από την Παρθένα δεν κατάργησε την Παρθενία της Ακέρεως έμεινε ο Αδάμ και μετά την αφαίρεση της πλευράς του άφαρτη έμεινε και η Παρθένα μετά τον τοκετό Ο Θεός δεν δημιούργησε ναόν του από αλλού ούτε έπλασε ένα λιώτικο σώμα για να περιβληθεί μήπω θεωρηθεί ότι προσβάλλει την πάστα του Αδάμ και επειδή ο άνθρωπος εξαπατημένος από το διάβολο έγινε οργανό του γι' αυτό ακριβώς ο Θεός περιμάζευσε αυτό το ξεπεσμένο έμψυχο ναό ώστε ο άνθρωπος με την κοινωνία με το δημιουργόν του να βοηθηθεί να απομακρυθεί από τη συντροφιά του διαβόλου όμως, και όταν γίνεται άνθρωπος δεν γεννιέται ως κοινό άνθρωπος αλλά γεννιέται ως Θεός γιατί αν προερχόταν από ένα συνηθισμένο γάμο όπως λόγου χάρη εγώ οι περισσότεροι δεν θα πίστευαν πως είναι Θεός τώρα όμως γι' αυτό ακριβώς γεννιέται από παρθένα και κατά των τοκετών διατηρεί τη μήτρα της αναλύωτη και διαφυλάτη την παρθενία της άφθαρτη ώστε ο ασυνήθιστος τρόπος της γέννησης να με υποβοηθήσει στην ολοκληρωτική αποδοχή της θεότητάς του Αυτά Και μία δύο ανακοινώσει. Ε, ξανά θα συναντηθούμε την Τρίτη μετά τα φώτα Όμως ε, ε, με ανάγκασαν να κάνουμε μια κάποια ομάδα φοιτητών θα έρθει από την Αθήνα 50 άτομα και με παρακάλεσε να κάνουμε μία ομιλία εδώ την Δετάρτη 27 Δεκεμβρίου την επό Όχι αύριο Την επόμενη Δετάρτη ε, 6 και μισή ώρα Και μου είπα να να είστε και εσείς Εντάξει Δεν θα μου πούνε Την Δετάρτη 27 Δεκεμβρίου 6 και μισή ώρα Λοιπόν Τι θέμα Θα το μάθετε θα έρθείτε Και αύριο στον ναό Μετά τον σύπρινο έχουμε ευχέλαιο Για τους φυλακόλουθους Πέντε η ώρα, μετά την έχουμε ευχέλειο.